Υπάρχει μία μελέτη για τον βιολογικό καθαρισμό της Χαλική των λιμάτων, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 21 χρόνια. Oh. Και ε, είναι μια χαρά. <laughs> Άμα δε και 40, ναι, έχετε ακόμα μέλλον. <laughs> ε, εγώ πήρε μία από και πήγα και βρήκα τον ε, αρμόδιο ως Υπουργό και θα σας πω γιατί είναι αρμόδιο ο Υπουργό Οικονομικών. Ε, και μάλιστα ήμουν λίγο πιο ήμουν επιθετικός και έλεγα βάζοντας τον εαυτό μου στη μέση ότι είναι ντροπή μα σαν δημόσια διοίκηση να μην ολο, έχουμε ολοκληρώσει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια σχεδόν 20 χρόνια είναι, δηλαδή ο, στους πολίτες τι θα λέμε πώς θα απολογούμαστε στους πολίτες πώς, πώς θα καταλάβει δηλαδή, πώς θα του δώσει το του αλλονού ότι έχει ξεκινήσει όλο αυτό και δεν έχει ολοκληρώσει αυτή ήταν και η κουβέντα μου με τον Υφυπουργό λοιπόν, ε, Υπάρχουν δύο υποέργα για να τελειώσει το, το, το, το έργο του βιολογικού στη Το ένα είναι τα δίκτυα και το άλλο είναι ο η εγκατάσταση δηλαδή του βιολογικού καθαρισμού, ο μηχανισμός. Λοιπόν, <coughs> το υποέργο με τα, με τα δίκτυα έχει ολοκληρωθεί, έχει σταλήσει η διαχειριστική αρχή και θα πάει σε λίγο καιρό για δημοπράτηση. Όσον αφορά το βιολογικό εκρεμεί μια βιοδότηση η οποία είναι παραχώρηση θαλάσσιου χώρου και πυθμένα. Εγιαλού, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικό που είναι ιδιοκτή όλη τις χώρες και τις θάλασσα πρέπει να μας παραχωρήσει μια αδειοδότηση ώστε ο αγωγός που θα πηγαίνει το καθαρό νερό πλέον μετά την επεξεργασία να, δο, να, δοθεί, να δοθεί αδειοδότηση και να ολοκληρωθεί ο φάγγελος. Γι' αυτό έμπλεκε το υπουργό Οικονομικού. Ο άνθρωπος κατάλαβε, δεν το σύζητο, κατάλαβε το πρόβλημα, κατανόησε δηλαδή ε, το, το, το, θα κάνει κάτι για... εκτός την τελτανότητα Γιατί θα υποθέτουμε θα... ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα το, θα... το κατανοούσαν σωστό, Πριν από αυτόν. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε Έδωσε εντολή μπροστά μου ε, Τις υπηρεσίες του που ήταν σε ένα άλλο κτίριο Στην Κολονού 2